Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης». «Βίος και πολιτεία Ιασίφ ο γέρον Εφραίμ, δύος φιλοθεϊκτης. Στο κεφάλαιο που αναγνώσαμε την προηγούμενη μας εκπομπή περιλαμβάνονταν πολλά για την μονολόγιστη ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ» ελέησόν με. Διηγείται ο γέρον Εφραίμ. Συνέβη το ακόλουθο γεγονό που ενίσχυσε μέσα μου την πίστη στην δύναμη και την αξία της προφορικής ευχής. Κάποτε ήρθε κοντά μας ένας δαιμονισμένος. Καθώς δουλεύαμε μαζί τον δίδαξα να λέει την ευχούλα προφορικά κυρίως για να αποφύγω την αργολογία. Πράγματι άρχισε ο ασθενή να λέει την ευχούλα και πάνω που άρχισε να την λέει, τον έπιασε το δαιμόνιο και φώναζε «Πήγαινε στον Εσπερινό, άσε το κομποσκήνι». Ο ίδιος ο δαίμονας δηλαδή φανέρωσε πως με την ευχούλα μιλούμε δυναμικά με τον Θεό. Βέβαια, κανείς δεν πρέπει να πολυδίνει σημασία στα λόγια των δαιμόνων και τούτο διότι οι δαίμονες είναι ψεύτες και ανθρωποκτώνοι και σπανίως λένε κάποια αλήθεια, άναμε με το ψεύδος και την απάτη. Έτσι έγινε φανερό πως τα δαιμόνια δεν συμπαθούν καθόλου να προφέρεται με ζέση καρδιάς το όνομα του Χριστού μας. Είναι γεγονός πως η ησυχαστική ζωή που περιστρέφεται γύρω από την ώρα προσευχή είναι ο πιο ευλογημένος τρόπος ζωής. Για τους συγχαστάς το με την ευχούλα είναι πολύ πιο αποτελεσματική ως προς την ωφέλεια από την ψαλτική της Εκκλησίας. Τις εκκλησιαστικές ακολουθίες που τις θέσπισαν και τις νομοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες για την κοινή λατρεία δεν τις παραβλέπουν. Αλλά τις κάνουν με κομποσχήνι μέσα στις πολύ ωραίε τους. Ο γέροντάς μου στην προφορική ευχή. Δεν τη σταματούσαμε καθόλου. Εγώ, μια και συνήθως δεν ήταν κανεί κοντά μου, φώναζα την προσευχή και την έλεγα συνέχεια, ως πολεμός μου πονούσε. Του λέω, γέροντα, από την ευχή πονάει το στόμα μου, η γλώσσα μου. Έκλεισε ο λάριγκάς μου. Δεν μπορώ να αρμπνεύσω. Πονάει η καρδιά μου. Ο λάριγκά μου είναι σαν πληγή ας πληγώσει δεν παθαίνεις τίποτα υπομονή Μην τη σταματάς καθόλου λέγε την ο πόνος θα φέρει την πνευματική ηδονή αν δεν πονέσεις καρπό προσευχής δεν θα δεις αυτή θα σε βοηθήσει θα σε παρηγορήσει θα σε διδάξει θα σου γίνει φως θα σε σώσει κράξον και βόησον την ευχή με προσευχή Νύψη και προσοχή ασφάλιζε το νου σου. Η διάνοιά σου όχι προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα. Όχι λόγια, συμβουλές και κηρύγματα, αλλά πολύ πολύ ταπεινά και με δάκρυα την προσευχή. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πατερική οδός, αυτή είναι τον παππούδων σας η παραγγελία και η νουθεσία. Δες την με την πράξη, γιατί αν δεν έχεις πράξη, πώς θα μιλήσεις για ουράνια θεωρία, να είναι ευλογημένο. Αλλά με την εισπνοή και εκπνοή πονάει η καρδιά μου, δεν παθαίνεις τίποτε. Όταν έλεγα την ευχή και προσπαθούσα να αποκλείσω κάθε σκέψη και κάθε εικόνα και να επικρατήσει μόνο η ευχή μέσα μου, μου έλεγε ο πειρασμό μέσω των λογισμών ότι θα σκάσεις τώρα και εγώ απαντούσα ας σκάσω κι ας πλαντάξω εδώ θα μάχομαι μέχρι που να πεθάνω όλη τη μέρα μας υπενθύμιζε ο Γέροντας κρατάτε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με αυτή θα σε σώσει το όνομα του Χριστού θα φωτίσει τον νου σα, θα σας δυναμώσει ψυχικά, θα σας βοηθήσει στον πόλεμο εναντίον των δαιμόνων. Θα σας καλλιεργήσει τις αρετές και θα σας γίνει τα πάντα. Γι' αυτό και επέμενε πολύ σε εμά τους νεαρούς υποτακτικούς στην πρακτική μέθοδο της προφορικής ευχής. Καθώς η δική του ζωή ήταν μια συνεχής βία στο θέμα της προσευχής, έτσι επέμενε και εμείς να βιάσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας για να βυθίζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Οσίου Γεροντός μας. Να μας μπρόχνει, να μας σωθεί, να μας παρακολουθεί και να μας θυμίζει συνεχώς να μνημονεύουμε με την ευχή το όνομα του Θεού αδιαλήπτως κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Μνημονευταίον Θεού μάλλον ή αναπνευσταίων, μου έλεγε ο γέροντας. Όταν θα πάρεις υποτακτικό, μην του διδάξεις τίποτε άλλο πλην της προσευχής, διότι η προσευχή θα του δώσει ευλάβεια, θείο πόθο, προσοχή, προθυμία στα πνευματικά και καθαρή εξομολόγηση, όλα η ευχή θα τα χαρίσει. Υπάρχουν και σήμερα πνευματικοί οδηγοί, έστω και αν είναι μετρημένοι στα δάκτυλα, που εργάζονται, αλλά και διδάσκουν την θεοφώτιστη αυτή σωστική δασκαλία της νοεράς προσευχής, η οποία ανακενίζει και αναμορφώνει θεϊκά την ψυχή του προσευχομένου. Αντιστρόφως όμως, η ψυχή παραμένει άρρωστη και μαραμένη όταν έχει αυτήν την δασκαλία και δεν την εφαρμόζει. Πολλές φορές όταν προσευχόμουν νωρά, ακολουθώντας πιστά τη δασκαλία του γέροντό μας άλλοτε ο νους μου με ασύλληπτη ταχύτητα ισχωρούσε σε ουράνιες πνευματικές θεωρίες που ξεπερνούσαν την ηλικη και άλλοτε ένιωθα σαν να μην μπορεί η προσευχή μου να ξεπεράσει το ταβάνι του κελιού μου. Και έχοντας αυτή την απορία ρώτησα «Γέροντα, καμιά φορά στην προσευχή μου δεν μπορεί ο νους μου να ξεπεράσει την σκέπη του κελιού μου. Γιατί αισθάνομαι αυτό το εμπόδιο. Τα δαιμόνια παιδί μου που αοράτος βρίσκονται γύρω μας αυτά εμποδίζουν κατ' Θεού και παραχώρηση για να διδαχθούμε εκ τον αόρατο πόλεμό τους. Παιδί μου και ο βαρκάρης έτσι κάνει. Όταν έχει αεράκι προχωράει ακόπως με τα πανιά όταν όμως πέσει άπνοια νυνεμία τότε πιάνει τα κουπιά και τότε κοπιάζει ιδρώνει και προχωράει έτσι και εμείς όταν έρχεται η χάρη του Θεού τότε η ευχή μόνη της λέγεται όταν όμως για λόγους θείας οικονομίας αποσυρθεί τότε πρέπει να πιάσουμε τα κουπιά να αγωνιστούμε να ιδρώσουμε και να δείξουμε την προαίρεσή μας έτσι η διδασκαλία του γέροντός μας ήταν η επιμονή στην προσευχή. Είτε είχαμε πολλή βροχή, είτε υπερβολική παγωνιά, είτε μανιώδισαν ανέμους, εμείς έπρεπε να διάζουμε τον εαυτό μας στην σωτήρια επίκληση του Χριστού μας. Ο γέροντας θέροντας να καταστήσει τους υποτακτικούς αξίους του μοναχικού σχήματος, του συνέστηνε αυστηρά. «Παιδιά μου, το να έρθει κάποιος από τον κόσμο, να φορέσει το ράσο, να πάρει το σχήμα και να γίνει μοναχός, αυτό είναι εύκολο». Αλλά αυτή δεν είναι αληθινή καλογερική. Μοναχός είναι εκείνο που θα έρθει από τον κόσμο και θα ψάξει να βρει απλανή οδηγό. Θα παραμείνει κοντά του πιστό μέχρι θανάτου διά της υπακοής και θα βιώσει την νοερά προσευχή. Αν δεν καθαριστεί από τα πάθη και αν δεν αποκτήσει την αδιάλειπτη νοερά εργασία της ευχής δεν λογίζεται μοναχός. Αν δεν μάθει να προσεύχεται συνεχώς ή σε κάποιο βαθμό δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός έγινε αληθινός μοναχός. Εξωτερικά έγινε Εσωτερικά όμως, όχι. Ο άνθρωπος είναι διπλούς στη φύση, με σώμα και ψυχή. Δίνεται εξωτερικά και εσωτερικά. Γυμνώνεται και έξω και μέσα. Τρέφεται με ηλικιτροφή, αλλά και με πνευματική. Εάν μέσα του άνθρωπο δεν αλλάξει, το εξωτερικό του είναι ένα τίποτε. Καθάρισον πρώτον, το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος ή να και το εκτός αυτών καθαρών λέει ο Ευαγγελικός Λόγος. Πλύνε το ποτήρι της ψυχής από μέσα και απ' έξω θα είναι καθαρό. Δηλαδή πλύσου μέσα σου, τακτοποίησε του λογισμού σου, καθαρίσου από τα πάθη σου, μετανόησον και ταπεινό σου και τότε θα διαπιστώσεις πως και όλες σου οι εξωτερικές ενέργειες θα είναι και πεντακάθαρες. Ο λόγος του γέροντος ήταν πολύ ανισχυτικός ως προς τον αγώνα της προσευχής. Μας έλεγε «Όταν καλλιεργηθεί η προφορική επίκληση του όνομα του Ιησού αρχίζει τα ο να απαλλάσσεται από τον μετεωρισμό, διότι θα έχει αρχίσει να αισθάνεται την γλυκύτητα από την προφορική επίκληση της ευχής». Ο σε αυτή την κατάσταση αρχίζει να κατακτά το όνομα του Χριστού. Όσον ο μετεορισμός λιγοστεύει, τόσο η προσευχή γίνεται κτήμα του νόό. Και αφού ο νους κλείσει μέσα του όλη την προσευχή, τότε αρχίζει το κατέβασμα προς τον θρόνο της καρδιάς και γίνεται η ένωση νου-καρδιάς-ευχής σε ένα και από εκεί οι ουράνιες θεωρίες και αποκαλύψεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί μετά από χρόνια και από βία περιεκτική σε όλους τους αγώνες της ασκήσεως. Η καρδιά δέχεται ολόκληρη την προσευχή, την μελετά συνέχεια και δημιουργείται η καρδιακή κατάσταση. Για να έχουμε όμως πνευματική αίσθηση της βασιλικής κατακτήσεως της καρδιάς πάνω στην ευχή, Πρέπει να προηγηθεί η κάθαρσης εκ των παθών. Η προσευχή, κατά την παράδοση των υπτικών πατέρων και του γέροντος, ήταν το κύριο μέλημα της αδελφότητός μας. Ο γέροντάς μας με τη συνηχή του επιτήρηση, τις διδαχές του, αλλά και το προσωπικό του παράδειγμα, φρόντιζε να λέμε ακατάπαυστα την ευχούλα. Η νοερά προσευχή ήταν όχι μόνο καθήκον υπακοής, μα και κύριο μέλημα της αδελφότητος. Ήταν το όπλο, η ασπίδα, οι βάσεις, η συνέχιση, αυτή η προσευχή που ως πρωτοπόρος αρετή στήριξε την αδελφότητά μας και έδωσε τους μελλοντικού καρπούς σε Άγιον Όρος, Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική. Αγωνιζόμασταν με πολλή βία για να διατηρήσουμε τις παραγγελίες του γέροντος. Μα ως άνθρωποι που και που, στα τόσα χρόνια που ήμασταν κοντά του, ξεφεύγαμε καμιά φορά. Αλλά όχι για πολύ. Ο γέροντας ως διακριτικός, επιστάτης, έστεκε από πάνω μας. Κάποτε λοιπόν, όταν ήδη ήμασταν στη Νέα Σκήτη, το αετήσιο μάτι του είδε κάποιον αδερφό της μας να μην λέει την ευχή προφορικά και του είπε Λέγε παιδί μου την προσευχή Δεν σε ακούω να την λες Ε Γέροντα Προφορικά θα την πούμε τώρα Μετά από τόσα χρόνια στην Καλογερική Δρέπομαι Δρέπεσε Δρέπεσε γιατί έχεις τόσα χρόνια στην Καλογερική Και ντρέπεσε να πεις την ευχή προφορικά Δηλαδή την προφορική ευχή την θεωρείς χαμηλότερης πνευματικής αξίας ή επειδή σου φαίνεται ο τρόπος της αρχαριτικός και περνιέσαι εσύ ότι είσαι προχωρημένος στην ευχή, ντροπή σου, Κενοδοξία και υπερηφάνεια, γράψε μηδέν. Ντροπή είναι όταν δεν λέμε την ευχούλα και ο νους μας περιφέρεται εδώ και εκεί και το στόμα μας δεν μετά καθόλου από την αργολογία. Αυτό δεν είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων. Περιτώ βέβαια να προσθέσω πως μετά από αυτήν την ψυχρολουσία όχι μόνο ο εν λόγω αδελφός άλλαξε γραμμή πλεύσιος, αλλά και όλη η συνοδεία συνετίστηκε εν το άμα. Η αυστηρότητα του γέροντος δεν ξεπήγαζε από αυταρχικότητα, αφού η καρδιά του ήταν καρδιά πατρός με υπερβολική αγάπη για μα τα παιδιά του. Γεμάτη φόβο Θεού, σοφία και διάκριση για μα τους υποτακτικούς του που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Οι εκδηλώσει της αγάπης του ήταν κατά τη διάρκεια της ημέρας πολύ συγκρατημένε, πράγμα που δεν συνέβαινε τη νύχτα μετά την αγρυπνία του, που για μας ήταν σπλάχνα ικτηρμών και καλοσύνης. Η αυστηρότητά του απέβλεπε στην κάθαρσή μας από τα πάθη και στο να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ο Γέροντας είχε γνωρίσει ο ίδιος την ωφέλεια της προφορικής ευκούλας και για να μεταδώσει και σε εμάς τα παιδιά του τα χαρίσματά της. Τα ουράνια θεϊκά δώρα δεν δίνονται χωρίς να δείξει και ο άνθρωπος από τη μεριά του την ανάλογη προαίρεση γι' αυτό και επέμενε τόσο αυστηρά μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του στο να λέμε την ευχούλα και πράγματι πολλή ωφέλεια βρήκαμε κάποιος αδελφός που έλεγε συνέχεια προφορικά την ευχή ο του και η καρδιά του ζητούσαν μια πληροφορία περί της φύσεως των όντων και περί της του παραδείσου κάποια μέρα αν και η χάρης υπήρχε κατά διαστήματα, κατά διαφορετικό τρόπο, μετά από πολύ προφορική επίκληση του νόμου του Χριστού, ξαφνικά ήλθε σε έκταση και αφού καταργήθηκαν για λίγο οι σωματικές του αισθήσει: ανοίχτηκαν τα μάτια της ψυχής του, αισθανόμενος την γλώσσα της δοξολογίας της κτίσεως προς τον κτίστη, αλλά και με τα σωματικά του μάτια έβλεπε πολύ διαφορετικά, πολύ φωτεινά το πως δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να περιγράψει όλα όσα έβλεπε και άκουγε ήταν κάτι το ξένο κάτι που είχε σχέση με το υπερφυσικό τα πουλάκια να κελαϊδούν τα δέντρα με τα άνθη και την ευωδία τους ο ήλιος, η λαμπερή μέρα τα πάντα μιλούσαν για τη δόξα του Θεού τα έβλεπε όπως τα έβλεπε και έναν παράδεισο. Είχε γίνει μία αποκάλυψη, ένα ξεσκέπασμα, μία φανέρωση ενός μυστηρίου που είναι τόσο κρυμμένο σε εμάς που βλέπουμε μόνο με τα σωματικά μας μάτια και όχι με τα πνευματικά. Πάσα πνοή εν τον των Κύριων. Τόσο το ζωικό όσο και το φοιτικό βασίλειο μιλούσαν για τη δόξα, την μεγαλοσύνη και την ομορφιά και το καλό της τριαδικής θεότητος. Εθαύμαζε άφωνος την μεγαλοπρέπεια του Θεού. Τα μάτια του έτρεχαν διαρκώς δάκρυα, όχι για τις αμαρτίες του, αλλά για την ομορφιά του Θεού. Πώς μπορούσε η καρδιά να αντέξει αυτή την αποκάλυψη του θεϊκού καλούς; μα και ο Αδάμ, όταν ήταν στον παράδεισο, Όλος ο παράδεισος του ήταν μία από τις θεωρίες του Θεού. Εφρενόταν το πνεύμα του όταν έβλεπε το κάθε δημιούργημα και το άκουγε να υμνολογεί τον Θεό. Το θαυμαστό στην περίπτωση αυτή είναι πως όλη αυτή η ευλογημένη κατάσταση ήλθε στον αδελφό της συνοδείας μας με την προφορική ευχούλα που λεγόταν όμως με ζέση, με νύψη και με ταπείνωση. Όπως κάποτε όταν ζούσε επί ο Άγιος Νεκτάριος όταν ήταν στο μοναστήρι του στην έγινα οι μοναχές του του ζήτησαν να του ερμηνεύσει τι θέλει να πει πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων και τους απείντησε ότι θα σας το πω εν καιρό, περιμένετε. Και κάποια νύχτα καλοκαιρινή με βγήκαν στο αλώνι της μονής για να κάνουν απόδειπνο και χαιρετισμού. Ο Άγιος μετά το πέρα στο αποδείπνου, είπε στις μοναχές να συνεχίσουν την ευχή τους γονατιστές και ο ίδιος πήγε πιο πέρα και γονατίσε. Για μία στιγμή οι μοναχές κατά τρόπο υπερφυσικό και χωρίς να μπορέσουν να το ερμηνεύσουν άκουσαν, ένιωσαν και αισθάνθηκαν ότι κάθε πέτρα, θάμνος και νικτολούλουδο κάθε βράχος και ρεματιά και όλα τα γύρω ερημοκλεισάκια στην πλαγιά του βουνού, τα άστρα και το φεγγάρι, όλοι μα όλοι οι άψυχος κτήσεις άρχισε να υμνεί ακαταλείπτος τον Θεό που ήταν αδύνατο να την περιγράψουν. Και όταν σε αυτήν προσετέθη η παράδοξος δοξολογία από τους γρήλους, τα τριζόνια, τους γκιόνιδες και τα λοιπά νυχτοπούλια, ο θαυμασμός από την πλημμύρα της χάρητος αυτής της πανεφρόσινης δοξολογίας διέλυσε τις πτωχές καρδιές των μοναζουσών. Και έτσι βιωματικά πληροφορήθηκαν με τη δύναμη της προσευχής του Αγίου Νεκταρίου την ερμηνεία του ψαλμικού «Πάσα πνοή εν εσάτ των Κύριων». Όλοι οι κτήσει, έμψυχος και άψυχος, με μία πνοή ενούσε τον Κύριο τον δημιουργό και τον πλάστη τη. Σύμφωνα με τη δασκαλία και την αυστηρή επιτήρηση του γέροντος, ζούσαμε μία ζωή πολύ προσεκτική με κύριο στόχο την απόκτηση και διατήρηση της χάρητος του Θεού. Κοπιάζαμε στην εκοπή του θελήματος, στο κομποσχύνη, στις μετάνιες στη μελέτη, στη θεωρία, στην ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών, μα και στο εργόχυρο και στις δουλειές. Τα Σαββατοκύριακα είχαμε θεία λειτουργία και κοινωνούσαμε. Και η ζωή μας κυλούσε με άκρα σιωπή, οι εμείς οι νεότεροι δεν τολούμουσαμε καθόλου να συζητήσουμε. Δεν υπήρχε ούτε ίχνος αργολογίας. Και έτσι είχαμε μια ζωή όμορφη από πνευματικής πλευράς. Κι όλα αυτά έγιναν θεμέλιος λήθος πάνω στον οποίο οικοδομήσαμε τον οίκο της ψυχής μας και τις αυριανέ μας συνοδίε. Ήταν κοπιαστική, μαρτυρική η ζωή τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Μα ο κάθε άνθρωπος αναλαμβάνει κόπους προσδοκώντας κάποια απολαβή κάτι που να δικαιολογεί τους κόπους του. Βέβαια ο χριστιανός που αγωνίζεται για την τήρηση των εντολών και την καλλιέργεια των αρετών με τη συμμετοχή του στα πανάγια σωστικά μυστήρια δεν είναι εύκολο να προχωρήσει αν δεν γευθεί και κάποιους πνευματικούς καρπούς. Έτσι και εμείς τη συνοδεία μας που και που γευόμασταν θείες δωρεέ με τις ευχές του γέροντος για στήριγμα στον αγώνα μας. Γι' αυτό και έπλευε στον κάθε αδελφό της μας που τηρούσε με ακρίβεια τις εντολές του Αγίου Γέροντός μας να γίνονται τα μάτια του δύο αέναες πηγές δακρύων που πότιζαν τον αγιασμένο εκείνο τόπο πήγαινε να κοιμηθεί και δεν μπορούσε να τον πάρει ο ύπνος από τα δάκρυα ό,τι και αν έκανε όποιο και αν ήταν το διακόνημά του όπου και αν βρισκόταν δάκρυα, νύψη και προσευχή Ἰδού η εφρώσινη καρπή των πνευματικών αγώνων. Λοιπόν, κοπίαζε αυτός ο άνθρωπος όταν έκλαιγε ή όταν το; Όχι. Αυτή η οταν το οχι αυτη η επικαρπια της προσευχής και των δακρύων, που στην ουσία ήταν πνευματική αγαλίαση, ερχόταν επειδή δεν μπορούσε να κρατήσει την ευλογία του Θεού ή μάλλον τον καρπό της γεωργίας από την εφαρμογή και τον κόπο της υπακοής εκεί όπου εργαζόταν πνευματικά ή σωματικά. Να το ξαναδιαβάσουμε. Λοιπόν, κοπίαζε αυτός ο άνθρωπος όταν έκλαιγε ή όταν προσήφιε το. Όχι. Αυτή η επικαρπία της προσευχής και των δακρύων που στην ουσία ήταν πνευματική αγαλίασης ερχόταν επειδή δεν μπορούσε να κρατήσει την ευλογία του Θεού ή μάλλον τον καρπό της γεωργίας από την εφαρμογή και τον κόπο της πακοής εκεί όπου εργαζόταν πνευματικά ή σωματικά. Ήταν τόσα τα δάκρυα στα μάτια μας που θυμάμαι τότε, σαν αρχάριος που ήμουν, ερχόταν κανένα γράμμα από τη μητέρα μου. Μου το δίνει ο γέροντα και μου έλεγε πάρτο διάβασέ το». Και γράψε τις δύο λέξεις. Και εγώ τις έγραφα. Εμείς εδώ μητέρα δεν νιβόμαστε. Εδώ νιβόμαστε με τα δάκρυα μας. Κλέμε και πλύνουμε το πρόσωπό μας. Όλα αυτά ήσαν του γέροντος δώρες και χαρίσματα. Οι προσευχές του είχαν τόση δύναμη και τόση παρησία ώστε να κατεβάζουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος της, να το δορίζει και σε μας. Το βλέπαμε αυτό διαρκώς μπροστά μας. Ο Θεός να τον ακούει και να του στέλνει πλούσια τις ευλογίες του. Ήσαν όλα καρπός των κόπων του και της μεγάλης του αγάπης προς τον Θεό. Είχε αφιερώσει τον εαυτό του εξ ολοκλήρου δια της κληράς ασκήσεως στον Θεό. Ακούγαμε, διαβάζαμε τον μεγάλων Αγίων τα κατορθώματα που έγιναν το καιρό εκείνο. Και όμως και στις ημέρες μας μας αξίωσε ο Θεός να γνωρίσουμε η δίης όμαση από κοντά τους αγώνες και τα παλέσματα αυτού του ανθρώπου του Θεού. Προσωπικά γνωρίσαμε εμείς η υποτακτική του, τα κατορθώματα του γέροντός μας που τα διαβάζαμε μόνο στα βιβλία. Ο γέροντάς μου αποτελούσε μαρτυρία πως όποιος αγωνιστή σκληρά στην υπακοή, στη σιωπή, στην ύψη, στην προσευχή και γενικά στα πνευματικά καθήκοντα, ανάλογα με τη βία που θα βάλει, θα γνωρίσει και αυτός την χάρη του Θεού, διότι ο Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνα. Μία των ημερών που έκανα σφραγίδες και έλεγα την ευχή προφορικά, εντελώς ξαφνικά με τις ευχές του γέροντος ένιωσε η ψυχή μου τέτοια πνευματική κατάσταση που ασφαλώς δεν ήταν διαφορετική από εκείνη που ένιωθε και ζούσε ο Αδάμ όταν ήταν μέσα στον παράδεισο πρώτης πτώσεως ήταν κάτι που δεν μπορεί κανείς να το εκφράσει και το αξιοθαύμαστο είναι ότι δεν έλεγα την ευχή νοερά, αλλά προφορικά και ασταμάτητα και πόσο θα με βοηθούσε αν άκουγα και έναν άλλο αδερφό να την λέει. Διότι στον πρώτο μετεορισμό, ακούγοντα τον άλλο αδερφό να την λέγει, θα ξεκινούσα και εγώ πάλι. Όλα αυτά είναι αλήθεια και όποιο θέλει να γευτεί αλήθεια, πρέπει να υποβάλει τον εαυτό του στον κόπο της υπακοής, της αγριπνίας και της προσευχής. Εάν δεν κοπιάσει, δεν θα βρει καρπό. Όχι να κοπιάσει λίγο και μετά να σταματήσει, όχι να συνεχίσει. Κυρίως να αγωνίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας με όση βία μπορεί περισσότερη στην προφορική ευχή, στη σιωπή και στους κόπους και να δολεσκεί την αγρυπνία του με την ωραία προσευχή εισπνέοντας και εκπνέοντας με το όνομα του Ιησού Χριστού. Με την εισπνοή Κύριε Ιησού Χριστέ, με την εκπνοή ελέησον με. Αυτά αγαπητοί ακροατέ, για σήμερα, το κεφάλαιο περί προσευχής συνεχίζεται και θα το ολοκληρώσουμε πρώτα